Ιερός Ναός, Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομίλια Πατέρα Βαρνάβα, 1 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλέα φουράνιοι Παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, που και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθόν και ζωή σχορηγώσουν αλευθέ και σκήνωσουν εμήν και κατάρρισουν ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσουν αγαθόν της ψυχάς ημών Λοιπόν η Σαρακοστή η Μεγάλη Σαρακοστή την οποία διανύουμε όπως είπαμε και άλλες φορές είναι στάση ζωής είναι τρόπο ζωής είναι μια πρόταση της Εκκλησίας να μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε την πνευματική μας πορεία και τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τον Θεό και τους ανθρώπους. Το κυρίαρχο πνεύμα της αρακοστής είναι η νηστεία όχι μόνο της τροφής αλλά και σε κάθε επίπεδο που εκφράζεται με το ψαλίδισμα των εγωκεντρικών μας επιθυμιών. το οποίο ψαλίδισμα δεν είναι φαινομενικά είναι στέρηση είναι άρνηση αλλά στην ουσία είναι θέση, είναι κατάφαση είναι δημιουργικότητα είναι εσωτερική κατάσταση ζωής όπως θα δείτε αυτή την περίοδο στους δρόμους κλατεύουν τα δέντρα αυτό το κλάδεμα που φαινομενικά είναι μείωση Συμπραγματικό είναι απαραίτητο για να καρποφορήσει, να ανθοφορήσει το δέντρο. Αυτό είναι το πνεύμα της άσκησης. Δεν είναι μία άρνηση, δεν είναι μία στέρηση, αλλά είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση, για την κατάσταση ζωής. Υπάρχει μία ένσταση στον κόσμο για τα οικονομικά λέγοντας πως οι κερδοσκόποι διέλυσαν το οικονομικό σύστημα εντούτοις όμως το ήθος όλων μας είναι το κέρδος το πρόβλημα δεν είναι αυτό ότι ζητούμε το κέρδος γιατί ποιο ασφαλός δεν θέλει το κέρδος ποιος ασφαλός δεν θέλει την ωφέλεια το θέμα είναι ότι δεν είναι κέρδος αυτό που νομίζουμε κέρδος. Και τελικά αυτό που ονομάζουμε κέρδος είναι απώλεια. Η πλεονεξία για παράδειγμα που εκφράζει μια ποσοτική, μια ποσοτική έκφραση κέρδους στην ουσία έχει την συνέχεια του την τα ταλαιπωρία, την φθορά, όχι μόνο την πνευματική, αλλά και την ηλική. Τα πράγματα όλα έχουν μια ενότητα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα προσπαθήσω να κερδίσω κάτι χωρίς να σεβαστώ τον πνευματικό νόμο που εκφράζεται με το σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου, το σεβασμό του αδελφού, αυτό θα βγάλει τα συμπτώματα σε συνέχεια... Αυτή της ανισορροπίας με μια άλλη μορφή όταν για παράδειγμα κάποιος είναι κερδοσκόπος αυτή η πλεονεξία θα βγει με μια μορφή έλλειψη. κάποια άλλη στιγμή με έναν άλλον τρόπο πέρα από αυτό όμως το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε βρει ποιο είναι το συμφέρον μας το πραγματικό και ποιο είναι το πραγματικό κέρδος η Σαρακοστή έρχεται με αυτή την ασκητική πράξη που κυριαρχεί με την Ιστεία να μας αποκαλύψει ποιο είναι το πραγματικό μας κέρδος ποιο είναι το πραγματικό μας όφελος ποια είναι η κατάσταση υγείας και δεν, δεν εντοπίζεται σε μια εξωτερική πράξη άρνησης κάποιων τροφών όσο το να μπούμε μέσα στην καρδιά μας να σεβαστούμε και να φροντίσουμε την καρδιά μας και μέσα από το ψαλίδισμα κάποιων θελημάτων, κάποιων επιθυμιών, να ψαλίδισουμε το, την φιλαυτία μας, για να μπορέσει να αποκαλυφθεί μέσα μας αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αν κανείς κάνει μια νηστεία, κάνει μια άσκηση, χωρίς να έχει παραδεχθεί πραγματικά, Πια είναι η πραγματική του χαρά, ποια είναι η πραγματική του ανάγκη, δεν ωφελείται. Κάνει μία κίνηση μηχανική, νευρωτική, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι, και αυτή είναι η πορεία της ζωής μας, κυρίως αυτές τις μέρες, να παραδεχθούμε μέσα μας τι είναι αυτό που μας λείπει. Και εύκολα κανείς κάνει μία... Διατροφική αλλαγή, αλλά πολύ δύσκολα έρχεται ει σε αυτόν να ακούσει την φωνή της καρδιάς του, του τι χρειάζεται. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει νηστεία, αλλά έχει μια διάθεση διασκέδασης μέθης εξωστρέφεια, δεν μπαίνει σε μια τάξη σε έναν προγραμματισμό καλόν να ασχοληθεί με τον εαυτόν του, ποια είναι ο φίλη της νηστεία. Τζάπα πάει και ο κόπος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η νηστεία να συνοδεύεται με άλλη εσωτερική διάθεση όπου παίρνω στα σοβαρά τον χρόνο μου. Δείτε τι γίνεται. Ο χρόνος που είναι ένα αυθαρτό γεγονός, μου το χάρισε ο Χριστός για να τον αφθαρτοποιήσω. Ο χρόνος είναι μια ευκαιρία. Αυτό το φθαρτό γεγονός ούτως ώστε ανάλογα πώς θα τον εκμεταλλευθώ τον χρόνο να τον αφθαρτοποιήσω. Εμείς όμως τον χρόνο δεν τον εκτιμούμε με αυτόν τον τρόπο να τον εκμεταλλευθούμε δηλαδή και γινόμαστε υποκείμενοι της φθοράς του με το να μην σεβόμαστε τον λόγο της ύπαρξής μας, την βαθύτερη εσωτερική ανάγκη. Απλά δηλαδή, αν οποιαδήποτε πνευματική μας πράξη, οποιαδήποτε πράξη ανθρωπιστική καλοσύνης, δεν συνοδεύεται με την εσωτερική παραδοχή και το βίωμα, το πνευματικό, είναι κάτι τελείως νεκρό η απουσία του βιώματος που στην ουσία είναι απουσία του πνεύματος του Θεού και αυτό είναι το κεντρικό σημείο της αρρώστιας μας γι' αυτό ξέρετε λέμε πολλά λόγια φιλοσοφούμε πολύ γιατί μας λείπει το βίωμα αυτό βγάζει πολλά συμπτώματα για παράδειγμα η αναζήτηση του κέρδους που γίνεται πλεονεξία, μανία και αιμονή. Η ιδέα, η αντίστροφη από αυτή που πρότεινε ο κύριο που ήταν μακάριον διδώνει ή λαμβάνει εμείς είναι μακάριον λαμβάνει ή διδώνει. Η έννοια της κτίσεως η η εννοια είναι ένα δώρο του Θεού να το λειτουργήσουμε και να μεταμορφωθεί το, κατα, το, το δαπανούμε, το εξαντλούμε και το παραμορφώνουμε. Και τότε αντί να μιλούμε για αναμόρφωση τη ζωή για μεταμόρφωση τη ζωή μα, μιλούμε για αναμόρφωση, δηλαδή για διαιώνιση του προβλήματο. Και το πρόβλημα αντί να εντοπιστεί την ανάγκη μας για σχέση μπαίνει η ανάγκη για κτίση. Αυτή όλη λοιπόν η μανία μας είναι ένα σύμπτωμα δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Δηλαδή αν κάποιος έχει μια μανία με τα πράγματα και θέλει να αποκτά περισσότερα αυτό βεβαίως θα τον φέρει σε μια σύγκρουση σίγουρα με τους ανθρώπους θα διασπαστούν οι σχέσεις του αλλά ταυτόχρονα μαρτυρεί αυτό ένα άλλο γεγονό: Ότι δεν είναι ξεκάθαρο ο άνθρωπος στο ποιο γεγονός Ότι δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει παραδεχθεί που είναι ο θησαυρό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας Ποιο είναι ο θησαυρό μας Ποιο είναι ο θησαυρό μα. Δηλαδή, εάν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, ποιο είναι ο θησαυρό μα, δεν έχει νόημα η νηστεία. Αν δεν ξεκαθαρίσει, ποια είναι η χαρά μας ποια είναι η επιδίωξή μα η βαθύτερη δεν έχει νόημα ούτε η προσευχή μας δεν είναι συνειδητοποιημένη η προσευχή Χωρίς να γίνει λοιπόν αυτή η κίνηση συνειδητοποίησης οτιδήποτε είναι χαμένο οτιδήποτε κι αν κάνουμε δεν μας καλύπτει δεν μας γεμίζει Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε Ποια είναι η αναφορά της καρδιάς μας. Ποιο είναι το κεντρικό της σημείο. Ποια είναι η επιδίωξη τη. Και να δούμε αν βιώνουμε αυτό το πράγμα γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό να βιώσουμε αυτό το γεγονός. Το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει στην πορεία μας. Ακόμα και στην έννοια της Εκκλησίας. Μιλούμε για εξυγχρονισμό της Εκκλησίας. Μιλούμε για διόρθωση των κακών ...κειμένων στην Εκκλησία, αναπτύσουμε θεωρίες παραδοσιακές και φιρελεύθερες... ...μεταχριστιανικές και υποχριστιανικές και χριστιανικές... ...αλλά δεν έχουμε παραδεχθεί ότι υπάρχει μια βαθύτατη ανεπιρία, δεν έχουμε βιώματα. Εάν δηλαδή δεν έχω βίωμα, δηλαδή δεν δρά το Άγιο Πνεύμα στο πρόσωπό μου, στη ζωή μου... ...δεν έχει νόημα να συζητώ για τα προβλήματα. Για να διορθωθούν. Και επειδή αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο γιατί προϋποθέτει προσωπικό κόστος. Δηλαδή πάλι με τον Θεό. Πάλι με την καρδιά μου. Να σηκώσω στους ώμους μου το κενό της καρδιάς μου. Τότε ξαντλούμε να θεωρητικοποιώ, να θεωρητικολογώ για τα προβλήματα της ζωής. Για το πρόβλημα της υπάρξεως δηλαδή η ανάγκη μου να θεωρητικολογώ για το πρόβλημα για την, για, για την ασθένεια για το αμάρτημα ή και για την λύση του είναι ένα άλωθι της αμετανοησίας μου είναι ένα άλωθι της κληροκαρδίας μου είναι ένα άλωθι της απουσίας ζωής αυτό που δραματικά επί είναι όχι να διορθωθούν Τα κακοσκύμνα να στοντανέψει η καρδιά μου Είναι η καρδιά μου Να γίνει φορέας Στο Αγίου Πνεύματος Γιατί Να Λέει Ο Άγιος Εραφίν του Σαρώφου Βρέζει λέει εσύ την ειρηνή του Θεού Και χιλιάδες άνθρωποι θα να παυτούν κοντά σου Άρα το πρόβλημά μας είναι η αποσία της ειρήνης από την καρδιά μας είναι η μη βίωση του μυστηρίου του Χριστού είναι η αποξένωσή μας από το πνεύμα του Θεού από το Άγιο Πνεύμα και αυτό είναι που μας νεκρώνει γι' αυτό το πρόβλημά μας δεν είναι αν έχουμε θεωρίες συντηρητικές ή φιλελεύθερες παραδοσιακές ή οικουμενιστικές το παραδοσιακέ η καρδιά μας πάσχει ότι είναι μακριά από το πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτό που ζωοποιεί το πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που ζωντανεύει και να πάει την καρδιά μας. Λοιπόν, τι είναι η Σαρακοστή. Είναι μια πρόκληση να παλέψουμε με αυτή την προοπτική. Η Σαρακοστή είναι μια πρόκληση να παλέψουμε αυτή την προοπτική. Και η πρώτη κίνησή μα είναι να σταθούμε ενώπιος ενώ ενώπιον του Θεού για να γίνουμε σε αυτό περίπου να έρθουμε ή σε αυτό, να έρθουμε στο ταμείο μας η πρώτη λοιπόν ασκητική πράξη της Σαρακοστής είναι να έρθουμε με τον αυτό μας σε επαφή και να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και αυτό που πραγματικά είμαστε να το εκφέρουμε να το αναφέρουμε στον Θεό είναι η διαδικασία δηλαδή έμπρακτης μετάνοιας βιωματικής μετάνοιας που κυρίαρχο στη Υιού είναι η προσευχή Χωρίς λοιπόν αυτήν την προσευχητική διάσταση πάσχουμε. Δεν είμαστε καλά. Πότε είναι καλά ο άνθρωπος, όχι όταν χάσει χρήματα ή όταν κερδίσει χρήματα, όχι όταν είναι γης ή ασθενής, αλλά όταν λειτουργεί η καρδιά του. Όταν ζει, βιώνει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, η καρδιά μας ζωοποιείται όταν η καρδιά μας ακούει την ανάσα του Θεού. Δηλαδή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι με ένα μυστικό τρόπο μέσα στο χώρο της καρδιάς μας να ακούσουμε, να αισθανθούμε την ανάσα του Θεού. <χω> αυτό είναι που ζωντανεύει τη ζωή μας, είναι αυτό το τι που μας δίνει διάκριση Ζωντανεύει τις αισθήσει μας και αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να είσαι χώμα, μπορεί να είσαι εξουθενωμένος, αλλά αν έχει αυτόν τον θησαυρό, αυτή την παρουσία, αυτή την αίσθηση είσαι άρχοντας, είσαι βασιλιάς, είσαι κυρίαρχο στην κτήση. Δεν είσαι ένας μανιακός μιονεκτικός άνθρωπος ελληπής που προσπαθείς να επιβιώσει, να κρατηθείς από κάπου να καλύψει αυτό το κενό. Είτε αυτό εκφράζεται με μια μανία κέρδους υλικού ή πνευματικού. Είτε δηλαδή είμαστε υλόφρονες είτε ιδεολόγοι ή αυτός είναι η διαπτώση είναι είτε κανείς αποκτάει υλικά γαθά είτε αναπτύσσει ιδέες στην ουσία έρχεται να καλύψει αυτή την απουσία αυτή την έκρωση εκφράζει αυτή τη μιζέρια, αυτή την κακομυριά που προσπαθεί να δείξει τον πόη του να δείξει την ύπαρξή του να δείξει ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός συνεπώς το πνεύμα της Σαρακοστής είναι αυτό είναι αυτή η μυστική εσωτερική καρδιακή σχέση με τον Θεό η οποία δεν είναι άσχετη με τις σχέσεις μας στην καθημερινή πράξη γιατί όταν αναπτυχθεί αυτή η σχέση γινόμαστε υπαρκτοί σοντανοί δημιουργικοί διακριτικοί μπορούμε να υπερεβαίνουμε τα εμπόδια που μας χωρίζουμε τον άλλον και να γινόμαστε ένα γιατί τι είναι αυτό που μας εμποδίζει από τον άλλο? Το συμφέρο. Ποιο θα ασχοληθεί με αυτό το συμφέρο όταν καταλάβει κάτι άλλο το κάποιον το συμφέρο το πραγματικό και το έχει γευτεί. Αυτό που μας χωρίζει είναι τα δικιά μας. Μα ποια δίκαια υπάρχουν όταν συνδικαιώνει κάποιος άλλος. Η και μας γι' αυτό το δίκαιο εκφράζει κάποιε άλλες ελλείψεις. Επομένως όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και θερμανθεί η καρδιά μας μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση και οι καθημερινές μας σχέσεις και ενέργειες. Αυτό λοιπόν που επίγει είναι η νεκρή, η πορωμένη, η ψυχρή καρδιά να αναθερμανθεί. Αν η νηστεία δεν με βάλει σε αυτή διαδικασία είναι χαμένος κόπος. Και πραγματικά είναι τραγικό γεγονός να μπαίνει κάποιο δηλαδή πότε λοιπόν, ξεκινάνεσαι τότε Τι νησί να κάνουμε αυτό, τι προσευχές, τι νησίς, τι θύες κοινούς Πολύ ωραίο όλο αυτό Αλλά γίνονται αυτά χωρίς καν να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να τα πει με τον εαυτό και με τον Θεό Και αγωνιούμε σε ποια μπουζούγια θα πάμε Πού θα δούμε τα αθλητικά προγράμματα Πού θα διασκεδάσουμε και πού θα ταπανέσουμε τον χρόνο μας Μα και ο Θεό, ό,τι και να κάνει και να, και να μας φωνάζει είμαστε έχουμε τόσο θόρυβο που δεν ακούμε τίποτα. Και δεν θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά προσέχουμε το φαγητό. Δεν γίνεται δουλειά της. Πρέπει να ζωντανέψει η καρδιά μας, να αποφασίσουμε να το πάρουμε στα ζεστά. Το πάρουμε απόφαση. Και ασφαλώς δεν μπορεί να μας αποκλείσει κανείς από την κοινωνική ζωή. Να μας, απο, να, να μας απομακρύνει από αντικαθμή πράξη. Αλλά να αυτό γίνει μανία και τρόπος ζωής τότε αυτό όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ψυχολογικά, είναι πρόβλημα είναι εξάρτηση ο μανιακός τρόπος που καθημερινά μένουμε σε κάποια πράγματα η δυσκολία μας να αλλάξουμε συνήθειες στις οποίες είμαστε εξαρτημένοι δείχνει την αναπηρία μας και την ψυχολογική και την πνευματική η αδυναμία αντίστασης στις συνήθειές μας που έχει γίνει έξι, είναι φοβερό η ζωή μας να γίνει συνήθεια ε? Η ζωή μας έγινε συνήθεια Και να ήταν ζωή αυτό Μα είναι θάνατος αυτό που ζούμε ως ζωή Και μας έγινε συνήθεια θάνατος και δεν μας νοιάζει Αυτό είναι πρόβλημα Ε, λοιπόν, η Σαρακοστή Είναι μια Ενα ξύπνημα Μια διαδικασία αφύπνησης Είναι να σκύψουμε, ένα γονάτισμα Να γονάτίσουμε Να φωνάξουμε εσωτερικά να βγάλουμε εσωτερική κραυγή να βγάζουμε εσωτερική κραυγή γονατίζουμε ζητούμε να θερμαθεί η καρδιά μας θέλουμε να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό αυτή είναι η πνευματική ζωή τα άλλα τώρα και όσο δεν κάνουμε αυτό φιλοσοφούμε όσο δεν κάνουμε αυτά βλέπουμε δαίμονες και αγγέλους προβλήματα και λύσεις προβλημάτων αλλού είναι η ιστορία να μπορούμε εσωτερικά να φωνάζουμε τον Θεό, να τον καλούμε, να τον προσκαλούμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτό, αυτό, αυτό το πνεύμα κινούνται οι πατέρες μας όταν μας δίνουν μια πρόταση ζωής που εκφράζεται στη σαρακοστή με τη μετάνια. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος πώς μας τα περιγράφει. σε ένα λόγο του περί και προσευχής. Όταν δηλαδή λέει ο άνθρωπος κυριευθεί από την αμαρτία και υποσχελιστεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση και φέρνει τα συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίεται κοιτάξτε όταν καταπέσει ο άνθρωπος το κυρίβεται από Πολλές φορές αυτή τη λύπη δεν την αντέχουμε και προσαρμόζουμε αναλόγως τη συνείδησή μας για να νιώσουμε καλά. Και τότε αλλάζει η συνείδησή μας και δεν μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα και τα συμπτώματα της αμαρτίας και τότε ο άνθρωπος γίνεται δυσθεράπευτος. Αν για παραδείγμα μου σημαίνει μια αμαρτία, μια πτώση, δεν είναι η ουσία αυτή της αμαρτίας, ε? είναι ένα σύμπτωμα που μου υποδεικνύει κάτι δεν πάει καλά και με παραπέμπει... στο να δω τι γίνεται μέσα μου... να διορθώσω τα πράγματα... να αποκαταστήσω τη ζωή μου... όταν αυτό... δεν γίνεται... τι κάνω... αποσιωπώ το πρόβλημα... αλλάζω μορφή στη συνείδηση... και δεν μπορεί να ξύπνεις αυτή τη δικασία διορθώσης... θεραπείας δηλαδή... τότε τι γίνεται... κάτι πρέπει να κάνει ο Θεός... τότε... μας δίνει τι μας δίνει δυσκολίε. Του πειρασμού, μα βγάζει από την βόλεψη για να μπορέσουμε να ενεργοποιηθούμε ξανά. Δηλαδή, μα τραυματίζει λίγο, μα πληγώνει λίγο για να μπορέσει ο οργανισμό να πάρει μπρο να ξαναενεργοποιηθεί. Όμω δεν μιλούμε σε αυτή την περίπτωση. Ο Άγιο Χρυσό μιλά για τον άνθρωπο που έχει συνείδηση και καταλαβαίνει το πρόβλημα. Και λύσει συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση. Και τα συνέχεια στη μνήμη του την αμάρτια, καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη. Και καθημερινά καταγιέται. Και ενώ τον παρηγορούν άπειροι, αυτός μένει απαρηγόρητος. Η ανέλθει στην εκκλησία και ακούσει ότι πολλοί από τους Αγίους, αν και έπεσαν, σηκώθηκαν και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την εκκλησία αφού λάβει ανεπέστην την παρηγοριά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διότι δεν είναι ο μοναδικός που έκανε το λάθος που αμάρτησε Αλλά υπάρχουν και άλλοι Και άλλοι οποίοι αγίασαν Άγιοι δηλαδή Παίρνει ελπίδα Παρηγορείται ότι και ο ίδιος μπορεί να αποκατασταθεί πνευματικά Και να θεραπευθεί η καρδιά του Αυτή είναι ελπίδα Και παίρνει παρηγοριά Και πολλές φορές λέει που αμαρτάνουμε δεν έχουμε τη δύναμη να φανερώσουμε το αμάρτημα στους άνθρωπος, γιατί νιώθουμε ντροπή. Αλλά κι αν το φανερώσουμε, δεν αφαιλούμαστε και τόσο. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός και αγγίσει την καρδιά μας, τότε αμέσως φυγατεύεται κάθε σατανική λύπη. Δηλαδή η αμαρτία φέρει, και είναι δυνατόν να φέρει τη λύπη, αλλά η λύπη πάντα δεν είναι του Θεού. Η σατανική λύπη λέει, είναι αυτή η εγωιστική λύπη, που συγγεννά απελπισία. Η σαντανική λύπη που εκφράζεται με πολλού τρόπου. Για παράδειγμα, στην εγχωριέ μου έπαιρνε μια μαρτυρία γιατί δεν είμαι σαν του άλλου καλό. Mm. Δεύτερο, και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο, όχι να αποκατασύω σχέσει με τον Θεό, αλλά να ξεπεράσω κάτι για να είμαι και εγώ καλό όπω οι άλλοι. Επειδή νιώθω ότι δεν έκανα καλά πράγματα και τώρα δεν είμαι σωστό, πρέπει να κάνω το καλό για να νιώθω σωστό. Όχι να φτιάξω σχέσει με τον Θεό. Όχι να το το πρόβλημα μου που είναι η απουσία τη σχέση, αυτό λοιπόν γεννά την απόγνωση. Πόσοι άνθρωποι λένε Αχ, πάτε θέλω να κοιμήσω κι εγώ. Γιατί, γιατί ζηλεύουν που κινούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι μια στενοχώρη γιατί οι άλλοι κινούν πρέπει να κι εγώ. Εντάξει μπορεί και έτσι να ξεκινήσει ο άνθρωπος και λίγο λίγο να θερμανθεί αλλά η πρώτη κίνηση δεν είναι η δεν κοινούμαι γιατί αγαπώ τον Θεό αλλά γιατί το κάνουν και άλλοι για να μείνει στερό και λέει ότι νιώθουμε ντροπή όταν λέμε φανερούν τις αμαρτιές μα στου άλλους αλλά λέει και πάλι δεν ωφελείται πολύ ο άνθρωπος όσες φορές και αν ομολογήσουμε τα λάθη μας στους άλλους δεν ωφελούμαστε. Απλώς ψυχολογικά λίγο, αν έχουμε και την τόλμη να αποκαλύψουμε, ηρεμούμε γιατί νιώθουμε ότι κάτι έχει εξωτερικευθεί με την έννοια της εξωτηρικευσης του προβλήματος μπορεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος αλλά δεν είναι αυτή η θεραπεία του δεν είναι αποκατάσταση συνείδησεώς του αυτός που θεραπεύει τη συνείδηση είναι η συγχώρηση και του Θεού και μάλιστα όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση Τη συγχώρηση, τη συγνώμη του ελέου, του Θεού, τότε ο άνθρωπο δεν έχει την ανάγκη να εξωτερικεύσει το πρόβλημα του σε κανένα. Είναι ως μη γινόμενο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έχουν κακέ εμπειρίε yeah. στη ζωή του και δεν, δεν τι έχουν εκφράσει σε κάποιον, πολλέ φορέ του δημιουργούν διάφορα συμπλέγματα ή πολλέ εσωτερικέ συγκρούσει και ψυχολογικέ δυσκολίε. Αυτό δεν συμβαίνει στον άνθρωπο που εξομολογείται την αμαρτία του. Γιατί υπάρχει μια δυνατότητα η εμπειρία ότι ο Θεός τον αγαπά, τον συγχωρεί και τον αποκαθιστά. Τότε δεν έχει την ανάγκη ο άνθρωπος ούτε μιονεξίες, ελλείψεις και συγκρούσεις από τις αμαρτίες του ούτε έχει την ανάγκη για να ηρεμήσει και να νιώσει καλά με τον άνθρωπο του ή με οποιοδήποτε την πει. Αν συμβαίνει αυτό Σήμερα δεν έχει μετανοήσει πραγματικά και δεν έχει λάβει την αγάπη, την αίσθηση γνώμης του Θεού. Και τότε νιώθει την ψυχολογική ανάγκη να εκφράσει αυτό για να νιώσει η ηρεμή ότι εντάξει δεν το, δεν το κουβαλάω μόνος μου αυτό που μου έγινε. δεν το κουβαλάω μόνος μου. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ανάγκη να μην κουβαλάει κάτι μόνος του, δεν, δεν έχει συγχωρεθεί. Αλλά συγχωρεθεί δεν έχει ανάγκη, δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα στη ζωή του. Με αυτήν την ενία λοιπόν λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος γι' αυτό λέει και μας είναι γραμμένε οι πτώσει των δικαίων για να ωφελούνται πάρα πολλοί από αυτές και οι ενάρετοι και οι αμαρτάνοντες γιατί εκείνος που αμαρτάνει για ποιο λόγο λέει γιατί εκείνος που αμαρτάνει δεν κυριεύεται από απόγνωση και απελπισία βλέποντα άλλον που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί ενώ εκείνος που ασκεί την αρετή θα γίνει πιο σπουδαίος και πιο ασφαλής για ποιον λόγο Από δύο κινδύνους και άλλε φορές το έχουμε επισημάνει Κινδυνεύουμε Της απογνωσής Από τη μια και της ραθιμίας Της αδράνειας Είναι ένα δίπολο Που μας τρελαίνει Μια μας δημιουργεί Την απελπισία Και μια την ραθιμία Γι' αυτό τονίζει Τη μεγάλη εβδομάδα η Εκκλησία μας του ύμνους της, σχετικά με την πόρνη η οποία μετενόησε και τον Ιούδα, ο οποίος είπε τον Κύριο, λέγοντας μεγάλον γεγονός η μετάνια και δεινόν γεγονός η ραθυμία. Τα βάζει σε μια αντιδιαστολή ότι η σωτηρία μας είναι η μετάνοια και η καταστροφή μας είναι η ραθυμία. Δεν το έχουμε εκτίμησει αυτό. Η ρίζα κάθε προβλήματος πνευματικού, κάθε αμαρτίας είναι η ραθυμία η οποία γεννά την λύθη, την λύθη ποιος είναι ο σκοπός ζωής μας. χειρότερο από την εγωισμό είναι η ραθυμία γιατί ο οποίος έχει εγωισμό είναι τουλάχιστον μια δράση σε μια κίνηση και κάποια στιγμή επειδή βιώνει η καρδιά του πράγματα θα συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του το βοηθείς και ο Θεός όταν κάποιος είναι ράθιμος τι γίνεται βγαίνει από την πρίζα είναι ανενεργός ξεχνάει και το λόγο της ζωής του και αυτά που είναι μια θεωρητική ανάμνηση του παρελθόντος φιλολογικά πράγματα δηλαδή επομένως το χειρότερο πράγμα είναι η αιραθυμία που μας νεκρώνει γι' αυτό λέει η αιτία κάθε αμαρτίας είναι η αιραθυμία γι' αυτό λέει όταν ακούσουμε στην εκκλησία τους Αγίους οι οποίοι αμάρτησαν οφιολούμεθα και οι αμαρτάνοντες και αυτοί οι οποίοι δεν ζουν στην αμαρτία όταν λέει δηλαδή δη πολλού που είναι πολύ πιο καλοί από αυτό να έχουν πέσει Σοφρονιζόμενος από τον φόβο της πτώσεως εκείνου θα επιδοθεί σε διαρκή αγώνα και θα ασφαλίσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Έτσι εκείνος που ασκεί την αρτή θα σταθεί ασφαλή στην άσκηση αυτή, Ενώ εκείνος που αμαρτάνει αφού απαλλαγεί από την απόγνωση θα επιστρέψει αμέσως εκεί από όπου εξέπεσε. Γιατί όταν είμαστε λυπημένοι και μας παρογορεί άνθρωπος και φανούμε για λίγο ότι παρηγορούμαστε πάλι πέφτουμε στην ίδια λύπη. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός με άλλους που αμάρτησαν και μετενόησαν και σώθηκαν μας φανερώνει την αγαθότητά του για να μην αφιβάλουμε για τη σωτηρία μας δεχόμενη σίγουρη και ασφαλή την παρηγοριά. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι γι' αυτό το επισημάναμε από την αρχή. Λέει εδώ κάποιος ο οποίος ακούει αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων μετενόησαν και αγίασαν σου λέει αυτός ήταν άγιο και αμάρτησε. Τι πρόκειται να κάνω εγώ. Άρα, με τον κίνδυνο τη πρόθεση, διερθώνομαι. Αυτό γίνεται στον άνθρωπο που έχει συνείδηση. Εμεί δεν έχουμε δει συνείδηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η συνείδηση. Που τι είναι η δημιουργία αυτή τη συνείδηση, Είναι η θέρμη τη καρδιά μα. Είναι το βήμα που είπαμε. Για παράδειγμα, αν δεν ερωτευτεί ένα πρόσωπο, ε, δεν σε νοιάζει πολύ να το προσβάλλει. κάποιο πρόσωπο το ερωτευτεί, το αγαπή σου, είναι σημαντικό. Σε νοιάζει να μην το προσβάλει. σου είναι σημαντικό. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να θερμανθεί η καρδιά μας. Και δεν μπορεί να γίνει σε αυτό αν είμαστε μέσα στη μέσα στην τεμπελιά, την πνευματική τη Γιατί, λέει κάπου αλλού ο Άγιο Χρυσότομο, το να διαπράττουμε κακά και να μετανοούμε και να ταπεινωνόμαστε και να δείχνουμε μεγάλη ευλάβεια αυτό δεν είναι καθόλου θαυμαστό γιατί η ίδια η φύση των πειρασμών αναγκάζει να το κάνουν αυτό μα η ίδια η αμαρτία ο είδος του πειρασμού σε προσβάλλει σε φέρνει σε συνέστηση και οδηγεί σε στη μετάνοια το να λυπηθούν δηλαδή και εκείνους που έχουν πέτρινη καρδιά ενώ γνώρισμα λέει τη ευλαβική ψυχή είναι το να έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια της των Θεών και μετά από την απαλλαγή από του πειρασμού, να μην λησμονεί ποτέ τον Θεό. Πράγμα που πάθε να συνέχει ουδέ, Τι γίνεται, Όταν είχαν άγγιο του Θεού, ζητούσαν τη βοήθειά του, αρχίσαν να το παίζαν κότε, αρχίσαν τι όλα αυτά. Μόλι τέλειωνε η δυσκολία, ξεχνούσα το Θεό. Αυτό γιατί. Γιατί μέσα μα, αυτό που είπαμε εξ δεν έχουμε παραδεχθεί τι είναι για μα η χαρά. Ήταν μια σχέση συμφερντολογική, μια σχέση η οποία αποδείκνει ότι ο Θεό του ήταν το θέλημά του. Θεός τους ήταν ο νόμος, όχι η σχέση και η χάρης. Αυτό μπορούμε να πούμε και για την ψυχή, ότι δηλαδή δεν είναι καθόλου αξιοθαύμαστο το να ηρεμεί όταν υπάρχει φόβος. Όταν δηλαδή παύουν τα πάθη όταν υπάρχει φόβος. Άμα σου πει ο γιατρός ότι ένταξε μάλλον βλέπω και ένα καρκινάκι, αμέσως ξεκινούμε όλα τα πάθη είναι, Όταν όμως περάσουν οι πειρασμοί, και αφαίρεσε κάποιος το χαλινάρι του φόβου τότε δείξε μου την ευσέβεια τη ψυχής και όλη την ευταξία της η ευσέβεια της ψυχής φαίνεται όχι στους πειρασμούς τόσο αλλά όταν δεν υπάρχουν πειρασμοί και είναι όλα καλά τότε δείχνουμε ποιες είναι πραγματικές μας προτιμήσεις όπως και σε μια σχέση η οποία δεν ταράσεται και είναι καλά την διαφυλάσσει, την εισέβεσαι και δεν σου γίνεται σημαντικό ο άλλο γιατί δεν σου γκρινιάζει. Οπότε είναι πρώτο να δούμε τι γίνεται. Πριν σου γκρινιάξει, να ασχοληθεί. Γιατί σου είναι ενδιαφέρον. Α σου γκρινιάξει, σημαίνει ύπαρξη τόσο ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι. Αν για μένα ο άλλο είναι σημαντικό, πώ είναι κάποιο όταν πριν να παντρευτούν και είναι ο πρώτο καιρό του δεσμού του. Πώ πα αγαπέ, Είναι σημαντική η σχέση. Πω, πω να δεις τι γλύκες και τι αναλύσεις και τι ποιήματάκια Όταν όμως μπει η σχέση σε μια καθενότητα Και φθαρεί αυτή η εγωκεντρική διάθεση που είναι ο αρχισμός μου να ικανοποιηθεί Μετά καλά, είμαι κουρασμένος Δεν μπορώ να δω και το και τώρα, είχα δουλειές Αρχίζουν και ολογίες Και μόνο όταν γίνει σύγκρουση ασχολεί το ένα με τον άλλο Ε τότε είναι αλογικό Ε θα είσαι γαϊδούρη αν δεν ασχολίζουν και τότε θα σου είναι ανέστητος Τότε πρέπει να πάρει το διαζύγιο. Επομένω, αυτό που προέχει είναι τον καιρό τη ειρήνη να αναπτύσσεται τη σχέση. Τον καιρό τη ειρήνη να εκτιμούμε τη σχέση. Τον καιρό τη ειρήνη φαίνεται πόσο πραγματικά είναι σημαντικό ο άλλο για μας Και εδώ η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά φοβάμαι μήπω, θέλοντας να κατηγορήσουν τους Ιουδαίους που είχαν αυτή τη συνήθεια κατηγορήσουν το δικό μας τρόπο ζωής γιατί και εμείς όταν κλονιζόμαστε και από την πείνα και από τη λιμόδια αρρώστια και από το χαλάζι και από την αυροχιά και από του εμπρισμούς και από τις επαναστάσεις των εχθρό δεν συνέβαινε τότε να είναι καθημερινά γεμάτη εκκλησία από το πλήθο που συγκεντρωνόταν. Και ήταν τότε μεγάλη ευσέβειά μας και η περιφρόνηση των κοσμικών πραγμάτων και δεν μας ενοχλούσε ούτε πόθος χρημάτων ούτε επιθυμία δόξας ούτε όρεξη και έρωτας για σέλγια ούτε κάποιος άλλος πονηρός λογισμός αλλά όλοι παραδώσατε τότε ο εαυτός σας η με παρακλήσεις και δάκρυα είναι αυτό που είπαμε εβδομάδα ότι μακάρι να έχουμε προβλήματα όχι γιατί είμαστε μαζοσχιστές αλλά η κατάσταση Τη εσωτερική μας παθητικότητας απαιτεί αυτό το φάρμακο για να ενεργοποιηθούμε. Θέμαμε σήμερα κάποιος μου πήρε τηλέφωνο γιατί συνεργάζεται με τον αδελφό του και άλλου δυο τρει κάτι επιχειρήσεις εκτός Ελλάδα τέλο πάνω και μου λέει ότι είναι σε μεγάλο σύγκριση του αδελφό του ο αδελφός του σαν τρελάθηκε μέσα στην μανία του κέρδους και έχουν ένταση και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να χειριστεί το θέμα και χίλια δυο. Και θυμήθηκα τότε που πριν τρία τέσσερα χρόνια ο αδελφό του ο οποίο είχε πρόβλημα με ένα το παιδί ή με τη γυναίκα του και το πήρα στο νοσοκομείο, ήταν κάτι κινδύνευε και ήταν τότε όλες τι προσευχές, όλο και τίποτα δεν μας νοιάζει και η υγεία της γυναίκας μας είναι καλά. Και τώρα που είναι όλα καλά, σκοτώνονται για τις δουλειέ, γιατί ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και του λέω, σταμάτησε, χάσε τι θέλεις γιατί δεν θα ευδοκιμήσει αυτή η σχέση η συνεργασία έτσι όπως λειτουργεί και απλώς θα σε διαρκή κόντρα και οπότε ενημερώθηκε Συμφώνες και ο ίδιος το απεδέχθη γιατί έβαζε άλλες προτεραιότητες στη ζωή του και όταν το ενημερώνε ο αδερφό ότι απάντησε ε, και το αυτό τι σημαίνει διορθώνεται κάτι και αυτό τι, γε, τι θα γίνει τώρα. Τι εννοούσε με αυτό. Εγώ τι ωφέλος όφελ, θα έχω από αυτό. Δηλαδή είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι. Πρέπει ο άλλος να φτάσει στο αμήν. Να είναι πρόθερας του θανάτου. Και το ξανασυνήθιζε μας. Κάθομαστε αχ τον καημένο και τι τον κάναμε και οι ενοχές μας και χίλια δύο πράγματα. Δεν έχουμε εκτιμήσει όχι μόνο τα πνευματικά. Αλλά δεν έχουμε εκτιμήσει ποια είναι η ομορφιά της ζωής Δεν έχουμε αξιολογήσει και ιεριαρχήσει απλά πράγματα Για μας τι είναι πιο σημαντικό Ας αφήσουμε τον Θεό που μπορεί κάτι μακρινό Και να το βολεύουμε με μια μυστηριακή ζωή ψεύτικη Τι είναι πιο σημαντικό, τα χρήματα ή ο άνθρωπος Τέλος πέρα να το απαντήσουμε αυτό το πράγμα Τι είναι, τα χρήματα ή ο άνθρωπος <ΣΣΣ> Ναι, αλλά αν άλλος μου πάρει 50 ευρώ ή μου πάρει πέντε εκατοστά από το χωράφι μου γίνεται χαμός είναι άδικο λέμε να είμαστε αλλά πάτερ δεν είναι άδικο ποιο είναι το άδικό τελικά το ότι έχασα κάτι ή χάλασε η χαλασε καρδια μου και έχω ανησυχεί και δεν ησυχάζω όταν λοιπόν αυτά δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, να τα αξιολογήσουμε δηλαδή αν αυτά τα που είναι αισθητά που είναι αισθητά που είναι φανερά δεν, δεν έχω ξεκαθαρίσει Τι είναι για μένα σημαντικό Τα χρήματα, τα πράγματα ή ο άνθρωπος Πώς μπορώ να παραδεχτώ ότι ο Θεός είναι για μένα το πάνω. Πώς μπορώ να το πω Είναι ψεύτικο το τι που το λέω Απλώς έμαθα από, από μικρός να στην εκκλησία Εφώ μου πάω και στην κόλαση Οπότε να τα το χαλάμαι τον Θεό Μα την κόλαση τη ζω ήδη Τη ζω ήδη γιατί ζω έναν ψεύτικο Θεό Ο οποίος δεν θα την καρδιά μου και δεν έχω ησυχία Δε, αυτά είναι αλληλένδετα δεν πω, Δηλαδή Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις Να έχω σχέση με τον Θεό Εξαρτάται πως προσεγγίζουν Καθημερών η τάμου Τρίτο πετυχαία ο Άγιος Ιωάννης Λέει αυτός που λέει Ότι αγαπά τον Θεό Δεν μπορεί Να μην αγαπά τον αδελφό του Είναι ψεύτης Πως λέει αγαπάς αυτό που, δεν, αγαπάς αυτό που βλέπεις, Και δεν αγαπά αυτό που βλέπει. Πώς είναι δυνατόν αυτό που βλέπεις να μην τον αγαπάς και να λύσει ότι αγαπά αγαπάς αυτό που δεν βλέπεις. Έτσι λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος δεν έχει αποδεχθεί, όχι θεωρητικά, βιωματικά στη ζωή του, ότι η χαρά του είναι το πρόσωπο, όχι τα πράγματα, αποκλείεται να προσευχηθεί μια στιγμή στη ζωή του αληθινά και να αγαπήσει τον Θεό. Είναι μια σχέση με τον Θεό άρρωστη, δουλική, ψεύτικη, κακομυρίστικη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Γιατί, γιατί ο Θεό είναι πραγμένο, είναι πρόσωπο. Για να μπορέσω να εκτιμήσεις το πρόσωπο του Θεού ω την πηγή τη ζωή μου και τη χαρά μου και του έρωτά μου, πρέπει πρώτα να αποδεχθώ τον άνθρωπο. Μα και εξάλλου, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι. Κάποιο γίνεται μοναχό και λέει: Για μένα ο Θεό το πάει και καταφεύγει. Γιατί παντρεύεται κάποιο, Για να δει μέσα από το πρόσωπο του συντρόφου του να εκτιμήσει την έννοια του προσώπου και την αγάπη στον Θεό. Να έχει παιδαγωγηθεί στην έννοια της σχέσεως, όχι του συμφέροντος. Δηλαδή, τι μου δώσε ο Θεός σύντροφο για να με μάθει να αγαπώ τον Θεό. Πώς, όχι να αρνηθώ τον σύντροφό μου και να επιδοθώ στον Θεό, αλλά μέσα από την εμπειρία της ερωτικής σχέσεως, να αρχίσω να υποψιάζομαι την έννοια τη σχέσεως. Που είναι έξοδος από τον εαυτό μου και εκτίμηση του προσώπου. Δηλαδή με μαθαίνει η σχέση ελεύθερα να αγαπώ και αυτό είναι που καθορίζει το όνομα του προσώπου. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος ου, και, και αυτή μάλιστα η ποιότητα της σχέσεως του, τη σύζυγικής μαρτυρεί και την ποιότητα της σχέσεως του με τον Θεό. Συνεχίζει ο Άγιος και λέει. και τότε λέει όταν υπάρχει το πρόβλημα και τότε ο οφρονούσε, ο μνησίκακο πήγαινε για συμφιλίωση, ο πλεονέκτης λύγιζε στο να κάνει ελεημοσύνη. Ο οργύλος και ο θρασής παρουσιάζει μεταβολή προς ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Όταν όμως ο Θεός σταμάτησε εκείνη την οργήν του και έδωσε τέρμα στην τρικημία, χαρίζοντα γαλήνη από τα τόσα κύματα, επιστρέψαν πάλι στις προηγούμενες συνήθειες. Τελικά τι μας σοφρονίζει ο πόνος και κυρίως αυτό που συμβολίζει ο πόνος, ο θάνατος Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας για τη μνήμη του θανάτου Όταν αισθανόμαστε ότι καθημερινά καραδοκεί ο θάνατος τότε ξυπνούμε, συμφιλειωνόμαστε Όταν οδηγηθούμε στην λύθη του θανάτου που μας γεννά η ραθυμία γιατί αδιάκοπα να κρατήσει μέσα σου αυτή τη μνήμη του θανάτου προϋποθέτει προσευχή και κόπο όχι όταν περπατάς στο δρόμο όταν οδηγείς να σκέφτεσαι άχω θάνατος και τι θα κάνουμε και τι κάνω στη ζωή μου. Α, αυτή η μνήμη του θανάτου είναι μέσα την προσευχή, τη βιωματική που σημαίνει κόπο, προσωπικό, κόστος προσωπικό και αρχίζει... Από, από η μνήμη του θανάτου από μια ε, κατάκτηση του νου μου που έχω σε γρήγορση να γίνεται δώρο του Αγίου Πνεύματος η μνήμη του θανάτου και να βλέπω ότι είμαι πάντοτε νεκρός και πάντοτε ενταυτός ζωντανός και όλοι οι άνθρωποι είναι νεκροί και ζωντανοί ταυτόχρονα και τότε βλέπω την κάθε στιγμή σημαντική δηλαδή πολλοί άνθρωποι όταν Σκεφτούν τον θάνατο, λένε, ρε, και με δικού του ανθρώπου λένε: Πώ, τι θα μπορούσα να κάνω και δεν έκανα, Ό, να προσέξω να διορθώσω τα πράγματα, γιατί αν φύγει ο άνθρωπό μου, τι θα, θα με ενοχλεί, η συνείδησή σου. Και είπε, ο πρώτο λογισμό που έρχεται στου ανθρώπου που πεθαίνουν στου του είναι η ενοχή. Πώ φέρθηκα και τι έκανα. Και τι καλό μπορούσα να κάνω. Και η ενοχή δική μα. Τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε και φύγαμε τζάμπα από αυτή τη ζωή συνεπώς η μνήμη του θανάτου που δεν είναι μια κατάσταση μελαγχολίας ή καταθλίψεως ούτε πολύ περισσότερο δεν είναι κατάκτηση του νου μας αλλά είναι δώρο του Θεού που μας ελευθερώνει και μας χαριτώνει και μας χαροποιεί γεννάται μέσα από τη βαθιά συνείδηση του γιατί υπάρχουμε στη ζωή όταν βαθιά κατανοήσουμε, αισθανθούμε γιατί υπάρχουμε στη ζωή ταυτόχρονα μαζί με αυτό, μαζί με τη βαθιά κατανόηση γιατί υπάρχουμε είναι, ε, ε, συνοδεύεται με αυτή την κατανόηση και η αίσθηση των προσωπικών μας όριον. ποιοι είμαστε και ποια είναι τα όρια μας και πού είναι ο θάνατός μας το ότι συνολικά καθολικά βλέπουμε την ύπαρξή μας μέσα στην προοπτική του θανάτου και τότε γίνεται μια ανατροπή αξιολογική της ζωής μας. Τα πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε τελείως διαφορετικά. Τα εκτιμούμε τελείω διαφορετικά. Αυτό όμως δεν είναι γιατί είμαστε έξιμοι, γιατί διαβάζουμε. Είναι γιατί αποφασίσαμε να πονέσουμε και να βιώσουμε. Όταν λοιπόν εμείς ψάξουμε μέσα μας τι γίνεται και δούμε όλη μας την ύπαρξη μέσα στο γεγονός της ζωής επαναλαμβάνουμε το συνοδευτικό ότι το πρώτο είναι η μνήμη του θανάτου σε αυτό η γέννηση έχει γίνει τελείωσε. είναι η μνήμη του θανάτου του άλλου και η άλλη γέννηση που είναι η αναγέννηση η ανακαίνιση μέσα από τη μνήμη του θανάτου είναι η βαθιά επίγνωση τι αξίζει τη ζωή να κάνουμε και πως να εκτιγούμε τις σχέσεις μας με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί ο ανθρώπος να προσεγγίσει τη ζωή του, να την αξιολογήσει και να μην είναι ευάλωτο σε τέτοιο σημείο που να απαιτούνται οι πειρασμοί για να διορθωθεί. Αν πραγματικά θέλουμε να αποφύγουμε τους πειρασμούς, ας τους προλάβουμε. Να τους καταστήσουμε άχρηστου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει πρόβλημα το στομάχι του, για να προλάβει να πάρει φάρμακα, ας προσέξει τη διατροφή του πρώτο. Και μπορεί να χλειώσει το φάρμακο που μπορεί να έχει κάποιες παρενέργειες, όλα τα φάρμακο έχουν παρενέργειε ίσως. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να αποφύγουμε το φάρμακο που είναι ο πειρασμός, ας διορθώσουμε τον εαυτό μας για να μην χρειαστεί να μας το δώσει ο Θεό και περάσουμε από μια απόδυνη διαδικασία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Δηλαδή, με τον τζόγο που μεταχάθε γιατί είναι δικαιοσοποδί έχουμε δίχημα τα πατώματα Ιάν διαμαρτύρησε γιατί αργεί και οδηγίζεσαι στις άλλες συνήθειες ή μην δεν τον θέλεις στη ζωή σου αν το θέλεις πραγματικά θα περιμένεις αυτό ξέρει Πού ξέρω <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> Ξέρετε κάτι Όταν θέλουμε να ξέρουμε γιατί Σημαίνει και κάτι άλλο Νιώθουμε ανασφαλί στη σχέση Δεν παρενδυνόμαστε στη σχέση Θέλουμε να ξέρουμε για να ελέγχουμε τα πράγματα Γιατί μου το κάνει άραγε ο φίλος μου Ο μου ο Θεός μου σημαίνει ότι Δεν θέλω να παραδόσω στη σχέση Αντιστέκομαι Και αργή γιατί αντιστέκομαι Ο ίδιος θέλει να μου δώσει αλλά εφόσον αντιστέκομαι δεν θα καρποφορήσει αυτό που θα μου δώσει. Όταν μπαύσω να αντιστέκομαι, τότε αυτό που θα μου δώσει θα καρποφορήσει. Μα αντιστέκομαι, ασφαλώς, όταν ρωτώ γιατί και θέλω να ελέγχω τα πράγματα, σημαίνει μην αντιστέκομαι σε σχέσεις και δεν παραδίνομαι. Ο σκοπός της είναι να αυθαρτοποιούμε τον χρόνο. Ε, γιατί, τι αυθαρτοποιώ τον χρόνο. Σημαίνει όταν ο άνθρωπος ζει την χάρη του Θεού, ξεπαιρινιέται ο χρόνο. Και αυτό μου δόθηκε ο χρόνο για να ζήσω αυτό το γεγονό. Υπάρχει ένα βιβλίο, ο Χριστό Βαδίζει Αργά, του Ελληνικού Λαού που Ναι, είναι πολύ καλό βιβλίο, Ο Χριστός Βαδίζει Αργά. του Νικολάου. Αυτό, πώς το λέτε. Αυτά. Και τότε έλεγα, α, συγγνώμη συνεχίσατε; συγγνώμη. Ο ίδιος, ξέρουν ξέρουνε, ναι, Αυτά και τότε έλεγα και τώρα σας λέγω και λέγοντας τα σε εσάς τα λέω και προς εκείνους. Ας μιμηθούμε τους Αγίους, οι οποίοι ούτε από εξαφανίστηκαν, ούτε έγιναν πιο χάβνη εξαιτία της άνεσης. Πράγμα που παθαίνουν τώρα πολλοί από τους ανθρώπους όπως ακριβώς τα ελαφριά πλοία που δεχόμενα τα κτυπήματα των κυμάτων καταβυθίζονται πραγματικά και η φτώχεια πολλές φορές που μας βρήκε μας καταπώντησε και μας έριξε στο βυθό και ο πλούτος που μας ήρθε πάλι μας φούσκωσε τα μυαλά και μας οδήγησε στη χειρότερη αδιαφορία γι' αυτό παρακαλώ αφού τα αφήσουμε κατά μέρο όλα ο καθένας μας ας ρυθμίσει την ψυχή του για να δεχθεί τη σωτηρία γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση όποια από τα κακά αν μας βρει είτε αρρώστια, είτε συκοφαντία είτε αρπαγή χρημάτων είτε οτιδήποτε άλλο θα είναι υποφερτό και ελαφρύ εξαιτίας της εντολής του Κυρίου και της ελπίδας μας προς Αυτόν όπως πάλι αν η ψυχή δεν βρίσκεται σε καλή σχέση με τον Θεό είτε τρέχει τότε με αυθονία ο πλούτος Είτε υπάρχουν παιδιά, είτε απολαμβάνει κανείς άπειρα χρήματα, θα δοκιμάσει ο άνθρωπος αυτός πολλές θλίψεις και φροντίδες. Ας μην επιζητούμε λοιπόν τον πλούτον, ούτε να αποφεύγουμε τη φτώχεια, αλλά προπάντων ας προντίζουμε ο καθένας την ψυχή μας και ας την με κατάλληλη προς αντιμετώπιση της παρούσας ζωής και την αποδημία της από την εδώ στην εκεί ζωή. Γιατί λίγο ακόμα και θα ακολουθήσει η δοκιμασία του καθενός μας. Όταν θα παρουσιαστούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού ντυμένοι με τις πράξεις μας και βλέποντας με τα μάτια μας τα δάκρυα των ορφανών τις εσχρέσας ελγίες με τις οποίες μολύναμε τις ψυχές μας τους στεναχμούς των χειρών τις κακοποίησει των φτωχών τις αρπαγές των φτωχών και όχι μόνο αυτά και τα όμοια με αυτά αλλά ακόμη και αν διαπράξουμε κάτι το απρεπές με τη σκέψη μας. Γιατί αυτό είναι δικαστής των σκέψεων και κριτής των προθέσεων. Και πάλι αυτό είναι που ερευνά τις καρδίες και τις επιθυμίες. Και ανταμείβει τον καθένα. Γιατί ο Απόστολος... Δεν μιλάει, μιλάει... Αλλάζει παράγραφο και μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μιλάει μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρε και για ολόκληρη την Εκκλησία. Γιατί λέει, ή ψυχή. ...που ασκεί την παρθενία... ...πρέπει να είναι αγνή στο σώμα και στο πνεύμα. Και πάλι λέει... ...καταστήστε τα σώματά σας σαν αγνή παρθένο. Και αγνή πώς... ...χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα. Γιατί και εκείνε οι παρθένες... ...που χασβισμένες στις λαμπάδες... ...ήταν παρθένες στο σώμα... ...όχι όμως αγνές στην καρδιά. Αλλά αν και δεν διεύθυρε άνδρας την παρθενία τους... Τη διεύθυρε όμως ο έρωτας των χρημάτων. Το λάδι αυτό ήταν. Ήταν η λιμοσύνη. Το σώμα του ήταν καθαρό, αλλά η ψυχή του ήταν γεμάτη από πολλή μυχεία των πονηρών λογισμών που είχαν εισχωρήσει αυτές. Και της φιλοχρηματίας και της ασπλαχνίας και της οργής και του φθόνου και της αργίας. Και της αδιαφορίας και τη υπερηφάνειας που διεύθυραν όλη τις εμνών της παρθενίας τους. Εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος προσπαθεί να μας δώσει ποια είναι η ουσία της παρθενίας, της αρετής δηλαδή, που την εντοπίζει στην διαφύλαξη σχέση με τον Θεό, στην καθαρότητα της καρδιάς. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε, για να είναι η παρθένα αγνή στο σώμα και στο πνεύμα και πάλι για να την παρουσιάσει η παρθένα αγνή μπροστά στον Χριστό. Γιατί όπως το σώμα λέει διαφθύνεται από μοιχείες, έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικού λογισμούς από άπρεπα νοήματα γιατί εκείνος, λέει, εκείνος που λέει είμαι παρθένος στο σώμα με την ψυχή όμως φθονή των αδελφών του αυτός δεν είναι παρθένος γιατί την παρθενία του την διεύθυρε η ανάμιξή της με τον φθόνο επίσης ο ματιόδοξος δεν είναι παρθένος γιατί την παρθενία του την διεύθυρε ο έρωτας του φθόνου γιατί η δόξα σε φέρνει σε σύγκρουση με τον άλλο. Δηλαδή που μπήκε μέσα του διεύθυρε την παρθενής ψυχής. Εκείνος πάλι που μισεί τον αδελφόν του, αυτός πολύ περισσότερο λέει, είναι ανθρωποκτώνος παρά παρθένος και γυναίκα ο καθένας με όποιο πονηρό πάθος εξουσιάζεται με αυτό διαφθείρει την παρθενία του. Γι' αυτό ο Παύλος απαγόρευσε όλες αυτές τις πονηρές μίξεις και προτρέπει να είμαστε κατά τέτοιο τρόπο παρθένοι... ώστε να μην αποδεχόμαστε στην ψυχή μας με τη θέλησή μας κανέναν ενάντιο λογισμό. Αυτό λοιπόν που ορίζει ως καθαρότητα της ψυχής ως παρθενία... είναι η προστασία της καρδιάς μας... Από νοήματα, κινήσεις και καταστάσεις... που μας νοθεύουν το λόγο ζωής μας. Είναι που νοθεύουν τον προσανατολισμό μας... Και το σκοπό μας Είναι αυτά τα οποία νοθεύουν Την σχέση μας με τον Θεό Είναι αυτό τελικά που αδειάζει την καρδιά μας Που ψυχραίνει την καρδιά μας Που κάνει ανέστητη την καρδιά μας Και όσο ανέστητη την η καρδιά μας Τόσο περισσότερο Εξελίσσεται ο ορθολογισμός μας Για να καλύψουμε αυτή την έλλειψη ο ορθολογισμός μας που απολυτοποιήσαμε είναι υποκατάστατο μιας ελιπούς νεκρής καρδιάς που δεν βιώνει τη ζωή, που δεν χαίρεται την παρουσία του Θεού, που δεν γλυκάθηκε από την αγάπη του Θεού και προσπαθεί με διάφορα, με διάφορα λογικά λογικοφανή σχήματα να υποκαταστήσει την αποσία του λόγου ως πρόσωπο από την καρδιά μας. Και η ανάπτυξη αυτού του είδους της, της λογικής, της μεταπτωτικής, του ορθολογισμού αυτού του είδους γεννά τι? την ασυνεννοησία. την ασυνεννοησία. Δεν έχουμε κοινό λόγο ζωής, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ο καθένας έχει άλλο σημεινόμενο από το Λόγο που εκφέρει και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε γιατί έχουμε απομακρύνει από την καρδιά μας το ζωντανό Λόγο του Θεού. και έτσι φτιάξαμε τους λογισμούς, φτιάξαμε τη λογική, τη μεταπτωτική. Η λογική είναι δώρο του Θεού, αλλά αυτή η οποία είναι βολιασμένη στο πρόσωπο του το συναίσθημα, η καρδιά είναι δώρο του Θεού αλλά αυτό που είναι εμπολιασμένοι στον Λόγο του Θεού. Όταν απομακρυθεί και φύγουμε από αυτό το Λόγο και αδειάσει η καρδιά μας, τότε έχουμε ένα συνέστημα που έχει τα δικά του προβλήματα, τις δικές του αταξίες και ανισορροπίες που φέρει σύγκριση με τον άλλο, την απομάκρυση από τον άλλο και έχουμε και μια λογική η οποία είναι φαινομενικά λογική, είναι παραλογισμό στην ουσία, και προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε έναντι του άλλου και αυτό φαίνεται το διχασμό της σύγκρουση, της χάσης, το μοίρασμα της χειζοφρένειας νομίζω είναι αρκετά μέχρι εδώ και την επόμενη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι αν θέλει ο να διευχόν τον η Πατέρον ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και σώσον